Καφία και σχόλια είναι άρα για όλο Όχι, όλα Όχι, δεν είναι όλα δόσο και μέσα στις ε, γιγάντιες αλλαγέ που συντελούνται σε Ευρώπη, ε, στις μας, στην πολιτική μας, στον πολιτικό μας βηματισμό, υπάρχουν πρωτοβουλίες που δείχνουν ότι κανείς δεν πρέπει να εγκαταλείπει και πάντα θα πρέπει ο καθένας, από όπου και αν βρίσκεται, να επιχειρεί αυτό που θεωρείται να... Πια αδιανόητο να διαφοροποιείται και να αγωνίζεται ε, ακόμα και όταν όλε οι πιθανότητε ε, είναι εναντίον του. Τέλειο πολύ γνωστό δημοσιογράφο, ευρωβουλευτή στην αλλεία τη τηλεφωνική μα γραμμή, πράταρε και ούζο ε, στο κοινοβούλιο. Ε, Έστεισε ένα παραδοσιακό καφενέ στην ουσία ε, που. Ήταν, είναι ο ελληνικός παραδοσιακός καφενές δύο μέρες α, του Ιούνιου κατάφεραν άνθρωποι να που δεν είναι πολύ εξοικειωμένοι με τα δικά μας τα, τα, με δική μας διαφορετική ε, γεύση και αντίληψη πραγμάτων να γευτούν α, προϊόντα από την Ελλάδα. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα σας Λοιπόν, ε, υπάρχει μια, ένα δίκτυο μια μη κερδοσκοπική. Οργάνωση, Discovering Network, που βοηθάει οι Έλληνε παραγωγού να προωθήσουν προϊόντα στο Βέλγιο. Σωστά, Σωστό είναι αυτό. Εσεί πώ συνδέεστε σε όλα αυτά και πως πήρατε την απόφαση να λειτουργήσετε ένα ελληνικό καφενείο στο κεντρικό σημείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κοιτάξτε, έχω ξεκινήσει μια προσπάθεια από πέρσι, δηλαδή από την αρχή της βουλευτικής σεζόν από τον Πέρσι στο Σεπτέμβριο για την ε, ε, βοήθεια των... Ε, για την αναφέρεμα στις ελληνική οικονομίες. Και ανάμεσα σε αυτές τις εκδηλώσεις ήταν και αυτή η τελευταία που έγινε, όπου κάλεσε μια σειρά από επιχειρήσεις στην Ελλάδα, mm -hmm. α, που δραστηριοποιούνται στον χώρο του καφενείου, δηλαδή παράγουν από τάβλη μέχρι γλυκό του κουταλιού ε, για, για να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους στην Ευρώπη με στόχο ε, κυρίως ε, να βρεθούν τρόποι και επαφέ ώστε να κάνουν εξαγωγέ προς τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες και επίσης να προωθήσουμε και τον πολιτισμό μας. Αυτή είναι μια, η, η, μια, η τελευταία από τις φετινές δράσεις, θα γίνουν και άλλες του χρόνου. Mm -hmm. Είχα κάνει προηγουμένως για την νεανική επιχειρηματικότητα και την καταπολέμηση της των νέων μια σειρά σειρά προγράμματα άγνωστα στην Ελλάδα για νέους που θέλουν να κάνουν επιχειρήσεις, όχι έσπα, αλλά προγράμματα, στη συνέχεια για την κοινωνική και οικονομία, και όλα αυτά, τα οποία επίσης αφούνες στην Ευρώπη, αλλά όχι στην Ελλάδα, παρά την κρίση που έχουμε, αφούνες στην Ευρώπη της κρίσης, θέλω να πω. στην Ισπανία με span span span εργασία, δημιουργώντα. Ε, μετά ε, έκανα για την ε, κλωστική και ιατρική κάναβη, mm -hmm. η οποία επίση η καλλιεργία τη επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ, μέχρι πρώτη μα, απαγορευόταν ε, γιατί πιστεύουμε ότι τα σκηνιά ή τα ρούχα που φτιάχνουμε <laughs> από κλωστική κάναβη θα τα στρίβει και τα καπνίζει κιόλα. Ε, δηλαδή, είναι οπισθοδρομικέ ε, καταστάσει στην Ελλάδα. Άγνοια, ε, πλήρη μεσαίωνα. Και ε, αυτή ήταν η τελευταία από αυτέ τι δράσει για φέτο που σε συνεργασία με τον, με τον Discovery Network που είναι μια ομάδα θελοντών στο Βέλγιο που προωθούν τα ελληνικά προϊόντα και με τον Γιώργο Τομπίτα ο οποίο είναι ένας μελετητής τον, της ελληνικής παράδοσης καφένια πανηγύρια παραδοσιακές συνταγές ελληνικό πρωινό κτλ. κάναμε αυτή την εκδήλωση του φιλοξένησα στο Ευρωκοινοβούλιο. Κάναμε και μια έκθεση φωτογραφίας του Γιώργου Τουπίτα έξω από το mm -hmm. Κοινοβούλιο, σε μια σε παράλληλε εκδηλώσει σε μια γκαλερί των Βρυξελών. Και παρουσί, Επίσης παρουσιάστηκαν σε αυτές τι εκδηλώσει οι καλεσμένοι, τους, τους οποίου είχα καλέσει και τα προϊόντα. Πάντω, όλο αυτό δεν έχει μόνο το χαρακτήρα τη πολύτιμη πληροφόρηση, γιατί πραγματικά. Πρώτον η ενημέρωση και δεύτερον η επικοινωνία δεν είναι το μεγάλο μα πλεονέκτημα μας α, στην Ελλάδα. Ε, υπάρχει ενέχει όλη η πρωτοβουλία σας και η δράση και μια, ένα πολιτικό μήνυμα, σωστά. Θέλω να πω, ε, υπάρχει μια κακή εικόνα για την Ελλάδα προ τα έξω. Ε, και μια, μια αντίστοιχη επιπροχωρητικότητα εικόνα για την Ελλάδα. Είπα στην, στην εισαγωγή μου, είπα ότι... <χει> 가족, έχουν, έχουν παρουσιαστεί διαστρεβλωμένα από τα διεθνή μέσα ενημέρωση, σαν μια χώρα η οποία ζητάει συνέχεια δανεικά ή δεν εκπληρώνει τι υποχρεώσει, κτλ. <swirlGrande> λοιπόν, δεν είναι καθόλου έτσι. υπάρχει μια μεγάλη δημιουργικότητα στη χώρα παρά και ενάντια στην κρίση. Έφερα το παράδειγμα ότι στην Αθήνα, μόνο στην Αθήνα, στη, τη χρονιά, το χειμώνα που πέρασε, παρουσιάστηκαν 1.200 καινούργιε θεατρικέ παραστάσει. 1200, και ότι υπάρχουν επίση και μια σειρά από νέε επιχειρήσεις με νέους ανθρώπους που πάρουν τις τρομέρες δυσκολίες που υπάρχουν με την οικονομία, την υπερφορολόγηση, την έλλειψη επιχειρηματικού πνευματοσύγγραφη, οπεντία και κτλ. δημιουργούν και ορίστε κάποιες από αυτέ και οι ξένοι ξέρετε, επειδή αγαπούν, έχουν μια καλή προδιάθεση επίσης στην Ελλάδα, όταν μαφέρουν, όταν γεύονται προϊόντα όπως είναι Παραδείγματο χάρη τη... η γραβιέρα τη Νάξου, που ήταν ένα προϊόν ναι, ναι. που παρουσιάσαμε. Κα... Κάτι κουλουράκια φοβερά από την Κρήτη. Α, της, ε, την ε, μαστίχα Χίου, που είναι επίσης, δεν την ξέρουν, ε, αλλά που έχει αυτέ τι θεραπευτικέ και όχι μόνο ιδιότητε και είναι και πολύ ωραίο Όλα αυτά τα πράγματα, τέλο πάντων, όταν τα γεύονται όλα αυτά, διαμορφώνουν μια. Διαφορετική εικόνα. Ε, στήσαμε, η έκθεση έγινε μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ένα πολύ κεντρικό μέρο. Ε, στήσαμε ένα ολόκληρο ελληνικό καφενείο εκεί. Μας βοήθησε και ο Δρομαίας, που είναι μια επιχείρηση που, ε, πίπλον, που έχει ανοίξει κατάστημα ε, πρόσφατα ε, και ε, στι Βρυξέλλες. Μας έφερε δηλαδή, μας προσέφερε τα, αυτά τα έπιπλα του καφενείου. Ε, και κάναμε μια πολύ ωραία έκθεση, ε, ε, η οποία συνεχίζεται ακόμα, Έμεινε μια ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, συνεχίζεται ακόμα και σήμερα θα τελειώσει και η οποία συνδυάστηκε μια εκδοχή φωτογραφία και, και μέσα στο Κοινοβούλιο και στην Κελερί που σα είπα. Αυτό ήταν νέο. αυτό ήταν όλο. Ή... Θα γίνουν και άλλε δράσει. Θα γίνουν και άλλε δράσει και ελπίζουμε να έχουμε τη δυνατότητα να πούμε. Εγώ όμω θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό που επιχειρείται και δημοσιογραφικά και πολιτικά, σε ένα μέσα στη λειτουργία του θεσμού τη ΕΕ, Ευ... τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον απόϊχο του Brexit, στις εξελίξεις που αφορούν στη, στην τραπεζική-ιταλική κρίση που φαίνεται να, να ξημερώνει εκ νέου ή να αναδεικνύεται εκ νέου, στους χιλιάδες Γάλλους πολίτες που διαδηλώνουν για τα τους, στη χώρα μας που σε πολύ μεγάλο βαθμό μεγάλο μέρος της εθνικής περιουσίας εκποιείται στο όνομα του δανεισμού, πόσο αισιόδοξο μπορεί να είναι κανεί ότι μπορεί να περάσει... Ε, η αριστερή ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ένα διαφορετικό μήνυμα όταν είναι πια σαφέ ότι ακόμα και συνθήκε για τι οποίε έχετε αφιερώσει πολύ χρόνο και στο tvxs.gr ε, περνάνε ε, αυρόχηστο. Δηλαδή, αναφέρομαι στη DTP, στη ΣΕΤΑ, όλα γίνονται και περνάνε και ρυθμίζονται έτσι ώστε να εγκριθούν παρά τη βούληση των πολιτών. Εγώ έχω δύο πράγματα: τα τοπικά και τα γενικά. Ξέρετε, η τύχη μα πολλέ φορέ εξαρτάται από τα γενικά, από τη γενικότερη πορεία mm -hmm. τη Ευρώπη. Mm -hmm. Από την άλλη mm -hmm. μεριά, εμεί πρέπει να κάνουμε, και εγώ προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να κάνω, ότι περνάει από το χέρι μου για να βοηθήσω ανθρώπου με την δημιουργικότητα. Γιατί στην Ελλάδα υπάρχει φοβερό ταλέντο και φοβερή δημιουργικότητα, και αυτό αποδεικνύεται ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε έξω κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Παραδείγματο χάρη, ένα από τα βράδια αυτά, όλοι καλεσμένοι. Ε, και πήγαμε και φάγαμε σε ένα εστιατόριο το το, το Φίλεμα το οποίο βραβεύτηκε ε, πρώτο ως το καλύτερο Μεσογειακό εστιατόριο του Βελγίου λοιπόν το, το Φίλεμα το να, να είμαστε περήφανοι λοιπόν ε, από την άλλη μεριά ε, υπάρχει ένα γενικότερο κλίμα στην Ευρώπη που είναι ε, πολύ κακό ε, όχι απέντε στην Ελλάδα, απέντε στην ίδια την Ευρώπη Είναι ένας τιτανικός Είναι ένα κλίμα που εγώ το ονομάζω Κλίμα Τιτανικού Ταραπέμπει σε βήθηση Ναι, ναι, ναι, σα, κα, σαφώς ε, Το οποίο Ενώ έχουν γίνει Και το Μπρέξιτι φυσικά Ήταν αποτέλεσμα Της πολύ μεγάλης κρίσης ε, Της, της κοινωνική Ευρώπης Αλλά και της δημοκρατικής Ευρώπης Και τη και του κοινωνικού προσώπου και τη δημοκρατία που δεν λειτουργούν στους, σωστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και μετά το Brexit, το Brexit βλέπει κανεί πράγματι, πράγματι ότι στην ουσία συνεχίζουν την ίδια πολιτική. Έξω δεν έμεινα απογοητευμένο από τη συζήτηση που έγινε στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου. Περίμενα να, προσ... να μιλήσουν περισσότερο, δηλαδή οι κυρίαρχε δυνάμει, γιατί εμεί στην αριστερά μιλήσαμε για τα αίτια. Που προκάλεσαν το, το, το Brexit, που έχουν κάνει την Ευρώπη μη ελκυστική. Ε, δεν αναφέρθηκαν σε αυτά. Ε, είχαν ένα εύκολο στόχο τον ακροδεξιό, τον Βρετανό, ο οποίο ηγήθηκε τη εξτρατεία του Brexit, το Farage, ε, που ήταν ένα εύκολο στόχο και τον βαράγανε. Ήταν εύκολο στόχο γιατί την επομένη του δημοσιογράφου παραδέχτηκε ότι οι προσχέσει που είχαν δώσει ήταν ψεύτικε. Οπότε όλοι το χτυπήσαμε αυτό. Αλλά αυτό ήταν σαν κοσμοπόξ. Ε, στην ουσία δεν, πέθηκαν, δεν, υπήρχαν, δεν υπάρχουν μεγάλε ιδέε και όλη αυτή η γραφειοκρατία των Βρυξελών και η ηγεσία των Βρυξελών είναι σαν να μην έγινε τίποτα. Αυτό είναι πολύ απογοητευτικό. Πιστεύω ότι θα έχουμε και άλλα τέτοια περιστατικά. Ε, ότι από αυτή την άποψη, το Brexit έχει ιστορική αξία όσο έχει και η πτώση του τείχου του Βερολίνου, γιατί θα οδηγεί σε τέτοιε σεισμικέ δονήσει ε, στο επόμενο διάστημα. Ε, και θεωρώ ότι η, επόμενο, η επόμενη μεγάλη κρίση μπορεί να είναι το επόμενο ντόμινο που θα είναι και μεγάλο είναι ναι. η Ιταλία που είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Mm -hmm. Ο Ρεν συζήτησε κάποιες παραχωρήσει για τι τραπεζέ του, δεν την πήρε. Τη, τα οποία δεν τα πήρε. Mm -hmm. Αυτό βάζει τι Ιταλικέ τράπεζε αλλά αν πέσουν οι Ιταλικέ τράπεζε θα πέσει όλο το σύστημα το ευρωπαϊκό σε πολύ μεγάλη δοκιμασία. Ε, και η Μέρκελ είναι μια ηγέτη κατώτερη των περιστάσεων, η οποία δεν μπορεί να αποφασίσει και είναι καιροσκόπο, και αυλά δεν ενδιαφέρει να κερδίσει τι ερχόμενε εκλογέ. Υπάρχει ο Μέτερνιχ Σόιμπλε που έχει τα δικά του σχέδια για μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων που θέλει να φτιάξει ένα μικρό κλαμπ που θα είναι στο πάνω μέρο του Τιτανικού και στην δεύτερη θέση θα είναι από κάτω οι υπόλοιποι για να πνιγούν όλοι. Στην πρώτη θέση που να την γλιτώσει κανένα. Και. Αυτό είναι γενικά το, το κλίμα. Τώρα, ε, υπάρχει και άλλη μια εξέλιξη. Ε, το δώνο του κρίνη εξολογεί πολύ αρνητικά την Deutsche Bank. Ξέρουμε ότι έχει προβλήματα η Deutsche Bank. Ε, δεν πέρασε ε, το τεστ αδοχής της Fed. Ε, επομένως, σηματοδοτείται μια νέα ε, ενδοευρωπαϊκή τραπεζική κρίση... Οι τράπεζε οι ευρωπαϊκέ, ενώ οι ελληνικέ έχουν κάνει την παραδοσιακή ανακεφαλαιοποίηση του, <laughs> αυτή που ζήτησε ο Ρέντσι για τι Ιταλικέ βοήθεια και ο Ντίν Πυρε, αλλά οι πολλέ τράπεζε είναι εκτεθειμένε. Είναι εκτεθειμένε γιατί ο καπιταλισμό που ζούμε είναι ένα καπιταλισμό καζίνο που στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην επένδυση σε τοξικά και άλλα προϊόντα που δεν έχουν καμία βάση καμία σχέση με την πραγματική οικονομία. Γίνεται δηλαδή ένα αεροπλανάκι ε, και είναι ένα παιχνίδι που παίζει με χρήματα και που σιγά σιγά τελειώνει τα χρήματα και χάνει τα λεπταίωση ε, και καταρρύει όλο ως το, το αεροπλάνο. Ε, και ε, ε, Δυστυχώς ε, ε, και, οι, και οι γερμανικές τράπεζες είναι Εκτεθειμένε σε μεγάλου κινδύνου, μεταξύ των οποίων και η Deutsche Bank, η οποία την κλείδωσε την προηγούμενη 2008 γιατί κατα... κατάφεραν να ξεφορτωθούν ομόλογα άλλων χωρών, όπω έγινε και με την περίπτωση τη Ελλάδα, που ήταν εκτεθειμένε οι γαλλικέ και οι γερμανικέ τράπεζε και με το μνημόνιο ξεφορτώθηκαν τα ελληνικά ομόλογα και τα πήραν τα κράτη. Εντάξει, αυτό, αυτό έγινε στην πραγματικότητα. Και... Γενικά η οικονομία θα επηρεαστεί, είναι σε δύσκολη θέση στην Ευρώπη, θα επηρεαστεί φυσικά και από το Brexit τα αρνητικά και μένει να δούμε, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε πολύ μεγάλες αναταραχές γιατί η όποια αναταραχή φύγει ε, ιδιαίτερα τις χώρες που έχουν με το μεγαλύτερο κρόνο από τον Ελλάδα. Επάνω μια τελευταία ερώτηση θα σας κάνω ε, η, η, η θέση τη αριστερά. Πώς μπορεί να καταδεχθεί. Υπήρξε μια αμήχανη ανακοίνωση ε, από την ομάδα την, ε, των αριστερών ευρωβουλευτών ε, στο Brexit. Ε, και λίγο αντιφατική ίσως. Αλλά κυρίως ε, πολλοί ταυτίζουν και είναι πάρα πολλοί. Αξιοποιούν δηλαδή οι δυνάμεις των φιλελεύθερων, σοσιαλδημοκρατών και ε, γνήσεων φιλελεύθερων. Αξιοποιούν πάρα πολύ ε, το επιχείρημα ότι... Ε, τα δύο άκρα, αριστερά και εθνικοσοσιαλισμός, φωνάσκουν και όταν πια έρθουν ενώπιον του κινδύνου, σπέρδουν σε άτακτη φυγή. Και η ταύτιση είναι επικίνδυνη, αλλά και το γεγονός των υπαναχωρήσεων ή της μη ολοκληρωμένης ατζέντας που θα μπορούσε να συζητηθεί στον κόσμο και στις κοινωνίες Ευρώπης. Δεν ξέρω ε, γιατί λέτε καταρχήν ότι ήταν ε, η ανακοίνωση ε... αμήχανη. Δεν, δεν, δεν το βλέπω καθόλου έτσι. Δεν ξέρω. <σοίλου> σε ποια ανακοίνωση αναφέρετε. Στην πρώτη ανακοίνωση που ε, δόθηκε στη δημοσιότητα, μέσω μετά τον Brexit. Ε, στην πρώτη ανακοίνωση που δόθηκε. Καλά, εντάξει. Ε, δεν ξέρω. Η μου... πρόεδρο, <σοίλου> μάλλον ήταν τη αριστερή ε, ε, ομάδα που έκανε μια πρώτη δήλωση και Α, αυτή η πρώτη δήλωση. Ναι. Εντάξει, α, αλλά ενδεχομένω δεν την έχω υπόψη μου. Mm -hmm. ότι διάβασα πολύ και Ναι, ναι, ναι. Αλλά ε, ενδεχομένω, mm -hmm. εντάξει, στην αρχή του Brexit υπήρχε μια, υπήρχε μια στάση αναμονή. Να δούμε πού θα πάει το πράγμα. Ε, και ολοθέντα, δεν νομίζω ότι αυτό Όχι, μπορεί να γίνει. Όχι, η ουσία όμω είναι. Ε, ε... Α, τώρα, ω προ το κομμάτι το δεύτερο που λέτε. Mm -hmm. ε, κοιτάξτε, αυτή τη, τη, τη θεωρία ότι τα άκρα παίρνουν δυναμώνουν και τα λοιπά είναι διάφορες ιδίες που λένε αυτή είναι ο φιλελεύθερη το λένε το όμως, ξέρετε το είπε, ναι, το είπε ο Βέμπερ αυτός ο, της Μέρκελ ο Βαβαρός ο οποίος είναι ένας υπερσυντηρητικός, απίστευτα στενόμυαλος τύπο, που είναι επικεφαλή του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος πρόεδρος του ναι. το οποίου ανήκει η Νέα Δημοκρατία ε, και Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή θα, θα, το γεγονός ότι στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία ε, υπάρχουν οι ε, ε, αντίθεσεις του κόσμου με όλο αυτό το σύστημα της ολιγαρχίας ε, στρέπεται προ τα αριστερά. Είναι ένα θαύμα. Τα Ανικά πρέπει να μας έχουν σε γυάλα και να, να μας προστατεύουν. Διότι στις υπόλοιπες όλες χώρες αυτό το, το σύστημα που βοηθάει, με το οποίο οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και το 1% των πλούσιων γίνονται πλουσιότεροι, έχει προκαλέσει αυτή την άνοδο, τη μεγάλη άνοδο της ακροδεξιάς ε, που είδαμε στην Αυστρία, που παρήγωνα πάρει την προεδρία, στη Γαλλία, όπου η Μαρή Λεπέν είναι πρώτη δύναμη, το Εθνικό Μέτωπο, και ακόμα και στον Brexit, το οποίο ε, παρότι ψηφίστηκε και από εργαζόμενους, στην Ισία, στις εξετρατείες ηγήθηκαν ακροδεξίες δυνάμεις. Βλέπουμε τι γίνεται στην Αμερική. Τώρα όποιος βάζει στην ίδια μία τον Τραμπ αυτόν τον σχεδόν παρανοϊκό πολιτικό ηγέτη με τον Σάντερ, που έκανε μια εξαιρετικά μεγάλη ριζοσπαστική εξετρατεία είναι, είναι τόσο χοντόφαλμος και τόσο ανεσκαιρότερος όσο δεν πάει άλλο Ο, ο σάντερ. Έκανε ένα θαύμα στην Αμερική, ξέρετε, μέσα στο Δημοκρατικό Κόμμα, <Συγχαλίου> δεν είναι κανένα. Γιατί κατάφερε να κινητοποίησε όλου του νέου, δημιούργησε ξανά ένα κίνημα, ανακίνησε το θέμα των άφιλων ειδικών εργασία και του περιβάλλοντο, προστασία του, του περιβάλλοντο στι ΗΠΑ και έδωσε δύναμη στην εκστρατεία. Και από την άλλη μεριά υπάρχει τράμπο, ο Τραμπ, ο οποίο λέει ότι θα σκοτώνουν του μετανάστε τα σύνορα. Και θα, δεν θα αφήνουν του Μουσουλμάνου να μπαίνουν στι ΗΠΑ. Έχουν καμιά σχέση αυτά τα δύο πράγματα για να λένε η δεξιά και η, και η αριστερά. Αυτά είναι αρισθότητε, ανοησίε. Επάντω είναι προϊόν πολύ μεγάλη προπαγάνδα και το ξέρετε. Το, το βιώνετε θεωρώ πάρα πολύ έντονα. Και είναι και ένα μεγάλο στοίχημα. Το πώς η αριστερά προσπίζεται μια παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μια αλλαγή εκ των έσω θα πείσει ότι μπορεί να γίνει αλλαγή εκ των έσω, γιατί ο κόσμος απογοητεύεται. Βλέπετε, εγώ διαβάζω πάρα πολύ και τους αγώνες που κάνετε και εσείς για τις, αυτές τις αμφίσιμες συνθήκες στην DTIP και τη ΣΕΤΑ και ότι αυτό συνεπάγεται. Δεν υπάρχει πολύ μεγάλο βήμα δημοκρατικού διαλόγου, λιγοστεύει η δημοκρατία στην Ευρώπη. Εχθές του έβρισα πάρα πολύ στο έκανα μια ομιλία. Ε, γιατί για, με αφορμή αυτέ τι συμφωνίε, γιατί ενώ είχαμε ψηφίσει με συντριπτική πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο ε, για, για να κρατήσει η, η Κομισιόν μια ορισμένη στάση, δηλαδή είχαμε πέσει τα όρια διαπραγμάτευση ε, με τι ΗΠΑ για αυτέ τι συμφωνίε, ήρθε η Κομισιόν και είπε ε, ότι δεν, δεν τη στηρίσανε γιατί θεωρούν ότι δηλαδή έτσι θα καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσει. Δηλαδή το μόνο εκλεγμένο σώμα που υπάρχει στην Ευρώπη, ψήφισε με συντηρητική πληρωτρία και μια ομάδα τεχνοκρατών διορισμένων από τις κυβερνήσεις κτλ κάνει κάνει το και του είπα ότι αυτό που είναι σαν, Δεν έχετε καταλάβει τίποτα από το Brexit πραγματικά. Ε, δηλαδή τι είναι το κοινοβούλιο. Αν εσείς αποφασίζετε γιατί είπαν ότι αυτό είναι ένα θέμα αρχιτεκτονικής συμφωνία και άμα... Ε, το, το δεχτούμε, δηλαδή για να κτήσουμε τη θέση σας ε, τότε θα καταρρεύσει η συμφωνία και τους είπα εντάξει εμείς τι, δηλαδή, τι είμαστε στην Ευβουλία, θα σήζετε εσείς για την αρχιτεκτονική και εμείς για το τυχρόμα έχουμε τα παράθυρα κυρίου πως θα γίνει αυτό σωστή ατάκη. ατάκη θα σας ευχαριστώ ε, ναι. Ναι. αυτή είναι η σπονία, αφιστικώς με αυτούς έχουμε να κάνουμε με αυτούς ε, θα παλέψουμε τα πράγματα, αλλά δεν βλέπω και τον Brexit Βλέπετε τι συμβαίνει, δηλαδή μένει η Βρετανία τώρα μόνη με, το, με, με, μόνη με την Αλβανία, ενδεχομένω και μία-δύο ακόμα χώρες, ε, ούτε αυτή είναι, πρέπει να βρούμε μια ε, εναλλακτική λύση όλοι μαζί οι προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη και τελικά θα τη βρούμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον χρόνο σας Όλο το συνέντευξη και το ρεπορτάζ Θα αναρτηθεί μέχρι το μεσημέρι Στη σελίδα της ΕΡΤ ε, Για να μπορέσουν να την ακούσουν Και όσοι δεν τα κατάφεραν σήμερα το πρωί ε, Να σας ευχαριστήσουμε Την καλημέρα μας, καλό μήνα να έχετε Καλό μήνα, γεια σας Γεια χαρά